Εισαγωγή στην προστήτων επιστολή, σελίδα 856. Ο Τίτος, είτο εξεθνών χριστιανός και συναντόμεν αυτόνος ως ακόλουθον του Παύλου και του Βαρνάβα στα τα Ιεροσόλυμα, όταν συνεκροτεί το Εκήπερη το 51 μετά Χριστόν η Αποστολική Σύνοδος, για να επιλύσει το ζήτημα εάν η περιτομή και λιπέται λειτουργικέ του νόμου διατάξεις ήσαν υποχρεωτικές για τους εξεθνών χριστιανούς. Υπότιάφτας περιστάσεις ευρεθείς ο Παύλος μετά το τίτου εις Ιεροσόλυμα, επόμενον ήτον να μην συγκατατεθεί όπως περιθυμηθεί ούτος καθώς ηξίουν οι Ιουδαΐζοντες, προς Γαλάτας κεφάλαιο Β' στίχος 1. Ακολούθως γενόμενος συνεργός του Παύλου, αποστέλατε υπ' αυτού επανειλημμένος εις Κόρινθον κατά την 4η δεαποστολική νοδηπορία του, καταλείπεται υπ' αυτού εις την Θκρίτην. Εκ δε έπειτα ο Απόστολος συνεχίζει στην οδηπορία αυτού προς επίσκεψη των εν τη μικρά Ασία εκκλησιών και κατά λοιπόν εν εφέσου των δημόθεων ότε επέστρεφεν εις Ρώμιν, απίφθινε προς τον Τίτον την επιστολήν Τάφτην, εν τέλει της οποίας καλεί αυτόν να έλθεις Πράγματι, δε φαίνεται να συνειδηθεί εκεί μετά του Παύλου, ω δυνάμεθα να συμπεράνομαι εκπληροφορία στηνό τη Δευτέρα προ τη Μόθον Επιστολή, κεφάλαιο Δέλτα στίχο 10, κατά την οποία, ότι ο Απόστολος αντιμετώπιζε εν Ρώμη τον κίνδυνο του μαρτυρίου, ο Τίτος ευρίσκεται στην Δαλματία.